Matthew chapter 14 Εν εκείνο ο τετράρχης την ακοίνη και είπεν της πέσιν αυτού, ούτος έστεν Ιωάννης ο βαπτίστής, αυτος από τον νεκρόν, και δια και Garo να πω ότι δεν έχω δει ότι δεν έχω δει ότι δεν έχω δει ο δεν έχω δει ότι δεν έχω δει ότι δεν έχω δει το δεν έχω δει εν το έχω δει ότι δώς μη φυσιν οδε επιπινάκι την κεφαλήν τιγυανού του βαπτιστού και λιπιθήσω βασιλεύς δια του σόρκους και του σύνανακιμένους και δούνε, και πέμπσας απεκεφαλισεν τιγυανίν εν τη φυλακί και είναι εκεί κεφαλιάβτου επιπινάκι και εδώτι το κορασίο και είναι και εν τη μυτριάβτις. Και προς ελτόντες συμματίται απτώ, Ήραν toma, τόμα και εθαψαν αυτον, Και ελτώνταις αφήγγιλαν το Ιησού. Ακούσαστε ο Ιησούς ανεκόρισεν εκείτεν, Εν πλίο, εσέριμον τόπον κατηδιάν, Και ακούσανταις οι όκλοι εικολούθησαν αυτο πέζι απώ τον πολέον, Και εξελτών ιδεν πολίν οχλον, Και απ'αυτίς και Οψίας τεγενόμενης προσίλταν αυτοιματήτες λεγοντής, έρημος έστιν ο τόπος, και η ώρα ήδη παρίλτεν, απόλυσον τους όκλους ενα, απελτώντες εις τα σκόμμας, αγοράσουσεν βρώματα. Και δελεύωσε να ο mi penteartus dioitías, ο dioitías, ο κεχαινόδι mi penteartus, κεχαινόδι mi penteartus, κεχαινόδι mi penteartus, κεχαινόδι mi penteartus, κεχαινόδι mi penteartus, κεχαινόδι mi penteartus, και ίραν το των κλασμάτων, το δέκα κοφίνος πλήρης, οι διεστίοντες ίσαν άντρες όσοι πέντα κυσκίλιοι, κορίς γίνεκον και πέδιον. Και ευθεός, οι νάνκας εν τους μαθητάσεν δίνε ίσπλειον, και προάγιν αυτον ιστοπεραν, έως σου απολύσι τους όκλους, και απολύσας τους όκλους ανεβει ιστο όρος, κατι διάν προσεύξαστε, οψίαστε γενομένες, ήταν η η πλειοψηφία του κοινού, η πλειοψηφία του κοινού, η πλειοψηφία του κοινού, η πλειοψηφία του κοινού, η πλειοψηφία του κοινού, η Επίστε ελαλίστε, ναι, σαν να σα πω, σαν να σα πω, σαν να σα πω, Ipen να σα πω, σαν να σα πω, σαν να σα πω, σαν να σα πω, σαν να σα πω, σαν να σα «Α Θεό Θεό Ισούς εκ κύρα, επέλαβε το αυτού, και λέγει αυτο όλοι γόπιστε, ιστιέ και αν αβάντον αυτούν ιστο πλίον, εκόπας σε ιδεν το και διά περάσανταις, ιλταν και επυγνώντης αυτον οι άντρες του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλοι την και εκείνην, και προσίνεγκαν αυτοπάντας τους κακοσεκοντάς, και παρκαλούν αυτον ένα μόνον άψονται το κρασπέδο του κρασπέδου του αιματίου αυτού, και όσοι ύψαν το διεσοτησαν.